όχι επειδή τον ενδιαφέρει μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ Μπέρτολτ Μπρέχτ Πέντε δυσκολίες για να γράψει κανείς την αλήθεια Μετάφραση Βασίλη Βεργωτή Τρίτον, η τέχνη να κάνει κανείς την αλήθεια εύκολο σαν όπλο. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για χάρη των πρακτικών της συνεπειών. Σαν παράδειγμα αλήθειας με καμιά ή με καμιά σωστή πρακτική συνέπεια, μπορεί να μας χρησιμεύσει η πλατιά διαδεδομένη άποψη πως σε ορισμένες χώρες Επικρατούν άσχημες συνθήκες που αιτία του έχουν τη βαρβαρότητα. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο φασισμός είναι μια καινούργια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον σοσιαλισμό και πάνω από αυτού όχι μονάχα το σοσιαλιστικό κίνημα, αλλά και ο καπιταλισμός θα μπορούσε και μετά τη γένεση του κινήματος αυτού να συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς το φασισμό. Η παραπάνω άποψη είναι βέβαια φασιστική. Αποτελεί υποχώρηση μπροστά στο φασισμό. Ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση όπου μπήκε τώρα ο καπιταλισμό. και έτσι είναι κάτι το καινούριο και παλιό μαζί. Ο καπιταλισμός στις φασιστικές χώρες υπάρχει πια μονάχα σαν φασισμός. Και ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός στην πιο ομοί και καταπιεστική του μορφή, σαν ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. πώς λοιπόν τώρα να πει κάποιος αντίπαλος του φασισμού την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί. Πώς να έχει η αλήθεια αυτή πρακτική σημασία. Αυτοί που είναι αντίπαλοι του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλοι του καπιταλισμού, αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που τα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν το μερτικό του από το αρνί, χωρί όμω να σφαχτεί το αρνί. Θέλουν να φάνε το κρέα, να μην δουν όμω τα αίματα. Αυτοί θα ικανοποιηθούν αν ο χασάπη πλύνει τα χέρια του, πρωτού φέρει το κρέα στο τραπέζι. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησία που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά τη βαρβαρότητα. Υψώνουν τη φωνή εναντίον τη και αυτό το κάνουν από χώρε όπου κυριαρχούν οι ίδιες σχέσεις ιδιοκτησίας, όπου όμως οι χασάπιδες πλένουν ακόμα τα χέρια τους, πρωτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Οι φωνακλάδικες διαμαρτυρίες, κατά των βαρβαρικών μέτρων, μπορεί να είναι αποτελεσματικές για λίγο καιρό, όσο δηλαδή οι ακροατές τους πιστεύουν πως στη δικιά τους χώρα δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να πάρθουν τέτοια μέτρα. Ορισμένες χώρες είναι σε θέση να κρατήσουν τις σχέσεις ιδιοκτησίας τους με λιγότερο βία για την ώρα μέσα από ό,τι άλλες. Εκεί η δημοκρατία προσφέρει ακόμα τις υπηρεσίες για τις οποίες άλλες χώρες αναγκάζονται να καταφύγουν στη βία, δηλαδή στην εξασφάλιση της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Το μονοπόλιο στα εργοστάσια, στα ορυχεία, στα τσιφλίκια δημιουργεί πάντα βάρβαρες καταστάσεις. Σε αυτές τις χώρες όμως είναι λιγότερο ορατές. Η βαρβαρότητα γίνεται ορατή από τη στιγμή που το μονοπόλιο δεν μπορεί πια να προστατευτεί παρά μονάχα με την ανοιχτή βία. Μερικές χώρες που δεν το έχουν ακόμα αναγκαίο να παρατήσουν για χάρη των βάρβαρων μονοπωλίων ακόμα και τις τυπικές εγγυήσεις του κράτους δικαίου, όπως και απολαύσεις σαν την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία, ακούν με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τους φιλοξενούμενους τους να κατηγορούν την πατρίδα τους για την εγκατάλειψη τέτοιων αγαθών, μια και ελπίζουν έτσι να βρουν πλεονεκτήματα για τους πολέμους που περιμένουν. Να πει κανεί πως στην αλήθεια τα βρήκαν όσοι φωνάζουν λόγου χάρη αγώνα κατά της Γερμανίας γιατί αυτή είναι τώρα η αληθινή πατρίδα του κακού, το παράρτημα της κόλασης, το κατάλημα του αντίχριστου. Μάλλον θα πρέπει να πούμε πως πρόκειται για ανόητου, ανήξερους και βλαβερούς ανθρώπους. Γιατί από αυτές τις φλιαρίες Συμπέρασμα βγαίνει πως αυτή η χώρα πρέπει να σβήσει από το χάρτη. Ολόκληρη μόλυστης στους ανθρώπους. Τα αέρια δεν ξεδιαλέγουν τους υπέτειους όταν σκοτώνουν. Ο επιπόλαιος άνθρωπος που δεν ξέρει την αλήθεια εκφράζεται με γενικότητες. Παχιά λόγια και αοριστίες. Φλιαρεί για τους Γερμανούς. Κλαψουρίζει για το κακό. Και εκείνος που τον ακούει στην καλύτερη περίπτωση δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Να αποφασίσει να πάψει να είναι Γερμανός. Να εξαφανιστεί η κόλαση αν εκείνος είναι καλός. Και οι κουβέντες για τη βαρβαρότητα που αιτία έχει τάχα τη βαρβαρότητα την ίδια. Τέτοιες λογίες είναι. Λένε πως αιτία της βαρβαρότητας είναι η βαρβαρότητα. Και η βαρβαρότητα πολεμιέται με την εξημέρωση των ηθών που τη φέρνει η μόρφωση. Όλα αυτά είναι γενικολογίες πέρα για πέρα. Διατυπώσεις καμομένες όχι για χάρη των πρακτικών συνεπειών, όπως θα έπρεπε. Κατά είναι λόγια που δεν απευθύνονται σε κανέναν. Τέτοιες αναλύσεις δείχνουν μόνο λίγους κρίκους από όλη την αλυσίδα των αιτίων και παρασταίνουν τις κινητήριες δυνάμεις σαν τάχα κατανίκητες. Τέτοιες αναλύσεις είναι όλο σκοτάδι. Σκοτάδι που κρύβει τις δυνάμεις εκείνες που προετοιμάζουν την καταστροφή. Λιγάκι φως κενά που προβάλλουν άνθρωποι σαν αίτιοι των καταστροφών. Γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου το μέλλον του ανθρώπου είναι ο άνθρωπος. Ο φασισμός δεν είναι καμιά φυσική καταστροφή που εξήγησή τη να έχει τη φύση του ανθρώπου. Αλλά και στις φυσικές ακόμα καταστροφές υπάρχουν τρόποι παρουσίασης αντάξιοι του ανθρώπου. Είναι αυτοί που κάνουν έκκληση στην αγωνιστική του δύναμη. Μετά από ένα μεγάλο σεισμό που κατάστρεψε τη Γιοκοχάμα, έβλεπε κανείς σε πολλά αμερικανικά περιοδικά, φωτογραφίες εκτάσεων με ερήπια. Από κάτω έγραφε «Still stood». Το Ατσάλι κράτησε. Και πραγματικά, αυτός που στην πρώτη ματιά είχε δει μονάχα συντρίμια, έβλεπε τώρα με οξυμένη την προσοχή από αυτά τα λόγια πως μερικά μεγάλα κτίρια είχαν σταθεί. Από όλες τις περιγραφές ενός σεισμού Ασύγκριτα οι πιο σημαντικές είναι των μηχανικών που υπολογίζουν τους κραδασμούς του εδάφους, τις οθήσεις, τη θερμότητα που αναπτύσσεται και τα παρόμοια και που οδηγούν με αυτόν τον τρόπο σε κατασκευές που αντιστέκονται στο σεισμό. Όποιος θέλει να περιγράψει το φασισμό και τον πόλεμο, τις μεγάλες καταστροφές που δεν είναι φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να δείξει πως πρόκειται για καταστροφές που τις ετοιμάζουν ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων χωρίς δικά τους μέσα παραγωγής οι ιδιοκτήτε ακριβώς αυτών των μέσων παραγωγής. Αν θέλει κανείς να γράψει με επιτυχία την αλήθεια για τις κακές συνθήκες, πρέπει να τη γράψει έτσι που να διακρίνονται οι όχι αναπόφευκτες αιτίες του. Μια και φανούν, τα όχι αναπόφευκτα αίτια, μπορούν πια να πολεμηθούν οι κακές συνθήκες. Τέταρτο. <Τεταρτο> η κρίση να διαλέγει κανείς εκείνους που στα χέρια τους η αλήθεια θα αποκτήσει δύναμη. <Τεταρτο> οι συνήθειες του εμπορίου του γραφτού λόγου Τη αγοράς των περιγραφών και των απόψεων, συνήθειες με ηλικία αιώνων, αφαιρούσαν από το συγγραφέα κάθε έχνια για τον γραφτό του. Έδιναν δηλαδή στο συγγραφέα την εντύπωση πως ο εκδότης που τα αγοράζει, ο μεσάζων, διέδιδε τα γραφτά του σε όλο τον κόσμο. Σκεφτόταν, εγώ μιλάω και όσοι θέλουν να με ακούσουν, με ακούνε. Στην πραγματικότητα μιλούσε και όσοι είχαν να πληρώσουν τον άκουγαν. Τα λόγια του δεν τα άκουγαν όλοι. Και αυτοί που άκουγαν δεν ήθελαν να τα ακούσουν όλα. Πάνω σ' αυτό έχουν υποθεί πολλά και πάλι. Όχι αρκετά. Εδώ θέλω μονάχα να τονίσω πως το γράφω σε κάποιον έγινε γράφο. Την αλήθεια όμως δεν μπορεί κανεί. Να τη γράψει. Πρέπει να τη γράψει σε κάποιον που να έχει κάτι να την κάνει. Η γνώση της αλήθειας είναι μια διαδικασία κοινή σε αυτούς που γράφουν και σε αυτούς που διαβάζουν. Για να γράψει κανείς σωστά πράγματα πρέπει να ξέρει να ακούει και πρέπει να ακούει σωστά πράγματα. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται με περίσκεψη και να ακούγεται με περίσκεψη. Και για μας που γράφουμε έχει σημασία σε ποιον τη λέμε και ποιος μας τη λέει. Την αλήθεια για τις κακές συνθήκες πρέπει να τη λέμε σε εκείνους που τις αντιμετωπίζουν στη χειρότερη του όψη και από αυτούς πρέπει να τις πληροφορούμαστε. Δεν πρέπει να μιλάει κανείς μονάχα σε ανθρώπους ορισμένων πεπιθήσεων παρά σε εκείνους που θα τους τέριαζαν αυτές οι πεπιθήσει εξαιτίας της κατάστασής τους. Και οι ακροατές σας αλλάζουν αδιάκοπα. Ακόμα και οι δίμοι μπορεί να ακούσουν όταν κοπούν οι πληρωμές για το κρέμασμα ή ο κίνδυνος μεγαλώσει πολύ. Οι αγρότες της Βαβαρίας ήταν αντίπαλοι κάθε ανατροπής. Όταν τέλειωσε όμως ο πόλεμο και όταν οι γη του γύριζαν σπίτι και δεν έβρισκαν πια τόπο στα χωράφια, τότε μπορούσε κανείς να τους κερδίσει για την Επανάσταση. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.